η Ψ σελίδα 760 Στοιχία 1-12 Η περιτομία ανοφελεί, μόνο η πίστη ισχύει. 1. Μείνετε λοιπόν στερεοί ει την εκ των τυπικών του νόμου ελευθερίαν την οποία μα ελευθέρωσε ο Χριστό, και μη υποκύπτετε πάλι η ζυγόν δουλεία. 2. Ιδού εγώ, Παύλος, ο κατευθείαν υπό του Χριστού εκλεγή Απόστολο, σα λέγω ότι εάν περιτέμνεστε, ο Χριστό τίποτε δεν θα σα ωφελήσει. 3. Παρέχω δε και πάλι τη βεβαίωση ενώπιον του Θεού ει κάθε άνθρωπο που περιτέμνεται, ότι οφείλει και έχει χρέο να τηρήσει όλων των νόμων, αφού με την περιτομήν που λαμβάνει προτιμά τη δια του νόμου δικαίωση από την δικαίωση που δίδει ο Χριστό. 4. Απεξενώθητε από τον Χριστόν σεις, οι οποίοι προσπαθείτε να δικαιωθείτε διαμέσου του νόμου. Εγίνατε έκπτωτοι από την χάριν και δεν ομοιάζετε πλέον προς εμάς. 5. Διότι μη άλλοι διότι του Αγίου Πνεύματος που έχουμε μέσα μας, περιμένουμε χωρίς δισταγμό τα αγαθά τα οποία η εκπίστεως δικαίωσης μας υπόσχεται και ελπίζουμε να τα λάβουμε δυνάμι τη ταύτης και μόνον. 6. Διότι διεκείνους που δια της πίστεως ενώθησαν με τον Ιησούν Χριστόν, ούτε η περιτομή έχει καμία ισχύν προς δικαίωσιν, ούτε η ακροβιστία αλυσχύει μόνον πίστης η οποία αποδεικνύεται ζωντανή και ενεργώς με τα έργα της αγάπης. 7. Ετρέχατε καλώς σαν αγωνιστέα κούραστη στον δρόμο της αληθείας. Ποιο σα σταμάτησε ώστε να μην πείθεστε τώρα στην αλήθεια του Ευαγγελίου, και να μην θεωρείτε αρκετή δια της σωτηρίας σας την υπακοίνηση των Χριστών. 8. Η ισχυρογνωμοσύνη που δεικνύεται ώστε να μην πίθεστε στην αλήθεια δεν προέρχεται από τον Κύριον που σας καλεί στην αιώνιον δόξαν. 9. Ή μήπω θεωρείτε ως ανσήμαντον το να επιστρέφετε πάλιν εις τὸν νόμων με την περιτομήν που λαμβάνετε. Ο λίγων προζύμιων κάνει ένζημον όλην την μάζαν της ζύμης. Έτσι και ο λίγα ψευδή φρονήματα ή μπορούν να αποπλανήσουν εντελώς από την αλήθεια. 10. αλόχη, Σεις δε θα αποπλανηθείτε. Εγώ έχω διασά σας πεποίθηση την οποία μου εμπνέει η σχέση και η κοινωνία μου με τον Κύριον, ότι δεν θα δεχθείτε άλλο φρόνημα παρά το φρόνημα της αληθείας που εδιδάχθητε. Εκείνο όμω ο οποίος σας ταράσει μετάς ψευδοδιδασκαλίας του... θα βαστάσει ως φορτίον βαρύ την δικαία κατάκριση του Θεού... οποιοςδήποτε κι αν είναι. Είναι δε τόσον ανηλικρινείς και συκοφάνται αυτοί που σας ταράτουν... ώστε φτάνουν μέχρι του να διαδίδουν... ότι και εγώ τώρα έχω κηρυχθεί υπέρ τη περιτομή. 11. Αλλά αν εγώ αδελφοί κιρίτω και τώρα ότι είναι αναγκαία η περιτομή... όπω εκείνη τα περιαφτής προτού να κληθώ στο αποστολικό αξίωμα. Διετί να καταδιώκομαι ακόμη από του Ιουδαίου. Δεν υπάρχει πλέον λόγο φιλονικία μεταξύ εμού και των Ιουδαίων. Και συνεπώ έχει πάυσει το σκάνδαλο το οποίο προκαλεί μεταξύ των Ιουδαίων το κήρυγμα περί του σταυρικού θανάτου του Χριστού το οποίο καταργεί των νόμων 12. Αλλά όχι, εγώ δεν κηρύττω την περιτομή. Α λέγουν και κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί που σηκωφαντούν και εμένα και το Ευαγγέλιο. Εάν θέλουν, όχι μόνο να α περιτμηθούν αλλά και α ακροτηριαστούν διευνουχισμού αυτοί που σας αναστατώνουν.